Γεια Σαποστόλη. Γεια χαρά. Καλή χρονιά να έχεις με υγεία και εσύ και ο φίλος σου, ο φίλος μας, μάλλον ο Θήμιος. Λοιπόν, είδα ένα βιντεάκι που ανέβασε ο Θήμιος, μάλλον μοντάς πρέπει να είναι αυτό, σέναν και τον συγχωρεμένο. Ποιος είναι ο συγχωρεμένος, έχουν και... είσαι... πολύ συχορεμένος σε αυτόν τον τόπο. Έλα μωρέ, ο, τον πρόσφατα συγχωρεμένο και εσύ πάλι. Οι αλήθειε πρέπει να λέγονται. Ναι. Ναι, ας πούμε μερικές. χρηματιστήριο, Τορμιένα, Τσοχαντζόπουλος, Παφαντονίου, Μαύρα Ταμία Ζήμενς, Τσουκάτος, Πόρτοκαράς, Στέγκος, Πάχτας, Αγροτικές Επιδοτήσεις, Κατάχρηση ΕΣΠΑ. Είναι αυτό συγχωρεμένο. Συγχωρεμένο. Συγχωρεμένο είναι, είναι κάποιο που συγχωρέθηκε. Πιστεύει ότι αυτό θα συγχωρεθεί. Έλα, έλα, μην γίνεσαι κακό. Απλώ έχω να σου κάνω μια πρόταση. Βεβαίω. Αύριο να πάω να βγάλω τον επικίνδυνο. Α, καλό. Καλό, δεν είναι. Έχω να πω πολλά. Έχι, να δηλαδή, πεις, όσα θα είπα θα... και στο βίντεο, βίντε. βίντε. βίντε. όχι παραπάνω. Τα σκάνδαλα και είναι αρκετά. Σ ένα λεπτό, έχω τελειώσει και τα υπόλοιπα, δεν αργώ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 Τέσσερα τώρα θα μιλήσουμε Λέω, για την Λατινοπούλου. Αφού το αγαπά τόσο πολύ, το αξίρει στο πόδι σου. Εγώ, γιατί πρέπει να το δω. Εντούτοι όμω εκμεταλλεύτηκε την περίσταση και Λέω, πάλι. Η Λατινοπούλου θα πει οτιδήποτε χρειαστεί για να βρεθεί μια κάμερα μπροστά τη. Ακριβώ. Γι' αυτό έπρεπε και τ άλλα, ακόμα, τα άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση να τοποθετηθούν με πιο ευσύ τρόπο εναντίον του Σιμίτη. Ο οποίο ο άνθρωπο κατέστρεψε την Ελλάδα. Και σήμερα, τόσα χρόνια μετά το θάνατό του, μα κυβερνούν οι άνθρωποι του. Έλαμορ, κατεστραμμένοι ήμασταν έτσι κι αλλιώ τη Τραγωγία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 Ζι... Ρέθυμουν τώρα. Ναι, πήγα ρέθυμνο. Πότε θα έρθει και εσύ, ρέθυμνο? ρέθυμνο. θα έρθω τώρα κοντά. Το ξέρω, πω ακριβώ για να κανονίσω ρεπό. Πότε, Πότε ακριβώ έρχομαι. Που... Το Αγίο Αθανασίου, 18 Γενάρη, 16 χανιά 17 Ηράκλειο, 18 Ρέθιμνο Και σε ποιο χώρο. Δεν ξέρω, μην με φέρει σε Α, εντάξει, θα το βρω εγώ. Μέχρι τότε καλά, θα πέρασες. το έχω μάθει. Καλά πέρασες Μια χαρά. Έχει και εσύ ίδιο με μένα για το Σιμίτι. Εγώ αν έχω. Εγώ να, Παιδί μου, εμεί έχουμε ολόκληρου φακέλου επιφα Του. Και τώρα Δεν θα πρέπει, πρέπει να περιμένουμε να περάσουν τρει-τέσσερι μέρε για να ξαναπέξουμε. Δίνουμε στον ελληνικό λαό τον τόνο τη σοβαρότητα. Και εσά, καλή πίσω αυτά που σου πήρα από το χρηματιστήριο. Γεια. Σίγουρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εχθέ στο κύριο τη Ελληνίδη είχε μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Είναι καλά. Καλά πρέπει να είναι. Σήμερα το βράδυ πρέπει να ορθώ στα ύκανονικά εκπομπή. Νομίζω ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μέσα καλά. Του έχω αποκλειστικά. Για δώσε. Το προσκύνημα για το Σιμίτι θα γίνει στο χρηματιστήριο στου Οφοκλέου. Ναι. Τι, σε αυτό το χτίριο θα γίνει. Πρώτο mm. αποκλειστικό. Δεύτερο. Ξεκινάω με ένα θλιβερό και ένα ευχάριστο. Το θλιβερό. Με σύστιε είναι οι κοιμέ κάτω στα βλάχικα τη βάρη. Γιατί. γιατί. Φεύγει ο πρέσβη ο Αμερικάνο, ο Έλληνα, τώρα μην πούμε το όνομά του. Τα άμαθα, ναι, ναι. Η Τούνη, αυτό το Τούνη. Πού στο Μάι Στάιν Ροξ. Αυτό ο Τούνη. Μπράβο, βράβο. Η μάνα μου δεν με κυνηγάει να φάω, με κυγάει να μη φάω. Και το ευχάριστο τώρα γυρίζει. Η καινούρια τσόντα ο Σιρυνάκης. Τούβλη, Αλεξανδράτου, η καινούρια πρέσβη και ποιος θα είναι πρωταγωνιστή. Εσύ. Τον λιγουρεύεσαι. Λες? Τον λιγουρεύεσαι. Μακάρι. Τα λιγουράμαστε. Τι είναι ο Πάρτε το όσο προλαβαίνετε. Πες το τίμιο. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Χαμώρη καμπλό. Μα ντόνα τον Εφραμ, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να σου πω ρε Μαλάκια, έχετε παγωθεί. Έφυγε ο άνθρωπο, ο Σιμίτη. Τον έχετε φάει ρε Τι έγινε δηλαδή, τι έκανε αυτό ο άνθρωπο που δηλαδή είναι τόσο πολύ κατακριτέο. Μαν είναι δυνατόν. Μα τι να προτοπεί, Τσουκάτο, χρηματιστήριο, Τόρμι Ένα, Τσουχατζόπουλο, Να έτσι μια πρόχειρη. Ολυμπιακοί αγώνε, Ζέπελιν, Οι κάμερε είναι όλα αυτά τα ασφαλεία των Ολυμπιακών Αγώνων. Ξέρει ο Χρυσοκοίδη. Έτσι κάνουμε πολιτική εμεί. Αυτή είναι η απάντησή μα. Κοίταξε να δει, Ο Σιμίτη, θεωρώ εγώ τώρα, έτσι γνώμη μου, ήταν ένα καλό πρωθυπουργό σε με το Μαλάκα, τον Παπαντρέο, τον το Βλάκα. Καλό, το όχι το μόνο μπα... καλό, τόσο υλικό δεν μα είχε δώσει κανεί μέχρι τότε. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδε, τη λέγανε. Κοίταξε να δει, Ο Σιμίτη Μαλάκα. Δεν φταίει επειδή ήταν μια μαλακία. Το ότι θα, είναι... θα υπερασπιζώσουν και το Σιμίτη ήταν φυσικό επόμενο στη μαλακία σου. Ε, Μαλάκα, εγώ δεν είμαι, είμαι είσαι Μαλάκα. Το... μαλάκα. Ε, μαλα... Ο Μητσοτάκη γαμάει. Αν δεν γαμούσε, θα σούλεγα το ίδιο. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ. Είμαι μαλάκα, δίκαιο. Ο Σιμίτη ήταν ένα άξιο πρωθυπουργό. Και δεν φταίει που είχε το μοσκή που παρατήσανε τα κίτια στα βουνά. Και πήραν τηλέφωνο μαλάκα. Και γίνανε χρηματιστέ σε μια νύχτα τα μπουρδέλα όλα. Έτρε μπουρδελά. Να πάνε αγαπητοί που παίζανε χρηματιστήριο. Και μου το παίζανε όλοι μαλάκα. Με ένα τηλέφωνο και με ένα πούλμα. Με κούρασε, με κούρασε. Τη νέα χρονιά δεν θα σε ακούω τόσο πολύ, σε βαριέμαι. Γεια. Już Ja.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 Λονδίνο, ναι, γιατί επειδή έχει ποντίκια, γι' αυτό πάω. Ωρέίο, να τα μαζέψω. Πολύ Το Λονδίνο έχει φτερά στουλεφωνικού θάλασου. Έλα μου. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Και από 19 Φλεβάρι, τετάρτε, Αθήνα, Σταυρό βρω του νότου. Παράτα. Τα φιλιά μου, καλέ και Άσετε Άστε καλέσει Να Να στη παράσταση. Λοιπόν, κάτσε κάτι πριν μελάτη. Καλώ. Καλώ, καλώ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 και γέννη δεν βγαίνει σε πρωινάδικα. Ναι, καλέ. Το ότι δεν βγαίνει ο πολλάκι στα πρωινάδικα τον κάνει σοβαρό, τέλο. Αυτό ακριβώ. Θα ακριβώς. Τα είπα όλα. <σχελίου> <σχελίου> <σχελίου> Για του εκδοτικού οίκου να το ακούω Να πείτε και ένα μήνυμα για αυτού γιατί δεν ακούνε και δεν λαμβάνουν και πολλά μηνύματα. Και όσα λαμβάνουν δεν τα λαμβάνουν υπόψη του. Η ορόρα έρευνα έκλεισε. Aurora... Επίση έκλεισε και ο πύρηνο κόσμο. Έκλεισε αυτά... ο πύρηνο που Πού θα ψωνίζουμε τώρα. Με... Πού θα ψωνίζουμε αυτά... με... με κλειστό τον πύρηνο κόσμο. Με... Που αυτά... κόσμο. Αυτά... το βγάλανε που... που... που... τα μου! Πού τα βγάλανε τα Άσε με τώρα. Τα... Είχα με... κανονίσει να κάνω εκεί τα ψώνια μου. Να μεταφέρουν στα ελληνικά. Μιλένια Λοιπόν το σωστό. Όχι στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά, ναι, ναι. Όχι Αυτό... στα ελληνικά. Λιν... Άλλη τι. Ε, δεν συνενογέσαι. Λένια, θα γράψω. Όχι, γεια. Λατρεία. Έλα Μαρή. Ξεχάσετε ότι ξεκινάτε σήμερα. Νόμιζα ξεκινάτε αύριο μαζί με τα σχολεία. Μα τι είμαστε, τι μα πέρασε. Καλέ! Δεν το σε ζητώ. Σταματήσαμε μια μέρα νωρίτερα από τα σχολεία, ξεκινήσαμε μια μέρα νωρίτερα από τα σχολεία. Άρα άτσι. Ναι, για να μιλέτε. Mm. Δεν θα πω τίποτα για το σημείο. Τα λέει μια χαρά οφύν και τα ευχαριστώ που κάνετε. Ευτυχισμένο το 2025. Happy Ματ new year. Happy New Year. Λοιπόν, το 2025 είναι το τετράγωνο του 45. Αμά. Oh, <σχειάς> ναι. <σχειάς> Αυτό θα πάει <σχειάς> σε αστρολογία.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 Φθηνό καρφί για την αριστερά μα. Καλησπέρα, καλή χρονιά, αγωνιστική. Μα λείψατε πάρα πολύ. Γκόστα με την κονσέρβα. Ωραία η κονσέρβα, ωραία κονσέρβα για να συνηθίζει. Ναι, ναι, να τη συνηθίζει. Πώ περάσαμε? Ε, εντάξει, τσίμα, τσίμα, δεν προλάβαμε. Μόρια και εμεί να φορτίσουμε τι μπαταρίε μα, όπω κλασικά λέω πάντα. Αποστολή,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 Άρα, όλη η φυσικά θα μου μέσα στο υπουργικό συμβούλιο το Μισό, είναι το παλιό του Πασό και εκείνο το καλό του Πασό. Και όλοι αυτοί εξηγούνται, σημείτικα, σημείτικα και σημείτικα. Βρεάει και από εκεί πέρα.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 Είχα? Ναι σωστό τόσο έχει λοιπόν για τη δολοφονία 58 ανθρώπων την κρατική δολοφονία Α, το, το περίμενα. 18. Περίμενα Α, αυτή παιδε. τη μίζερη στιγμή την περίμενα. Πριμεροπένθος mm, το ίδιο είναι. Με τα πάντα είναι η λειτουργία. Εντάξει. Λαϊκίζω και πάλι. Λαϊκίζεις, μυζεριάζεις τα γνωστά όλα. Σχεδόν 50 χρόνια η Νατάσα με τη Ματήλα τη Παλευθύνης. Ναι. Σχεδόν 50 χρόνια βασάνα και Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέον Εγώ θα στην τη βλακία μου και α Πρώτη φορά θα είναι, μην τρέπεσαι. Εύχομαι του χρόνου να γίνει πάλι παρόμοια συναυλία και να είναι πάνω όλη η αντιπολίτευση προοδευτική. Εγώ λέω ένα ονείρατο. Οι άλλοι θα πάνε στο πεδίο του Άρεο, τσέρι και δημοκράτε. Εμεί να είμαστε στο Σύνταγμα. Όλοι Εγώ εύχομαι του χρόνου να μην είναι ένα με τη μαντήλα. Να είναι πάνω χιλιάδε με την τσαντήλα. Το του. Να είναι με τη μαντήλα και με τη τσαντίλα πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό που σου είπα εγώ κάτι αποτέλεσμα. Αυτό επειδή είσαι εφορμιστή, τώρα δεν βγάζουμε άκρη. Λοιπόν, αυτό έλα, για. Το που λε τη είναι μια βλακεία mm. και το ξέρει 50 χρόνια. Τίποτα δεν παγιδεύει. Στην χαμένη σου ζωή. Πολύ ωραίο σου ανεβαίνω. Με το κάθεσου. su joy in oro sua esteno que toca jesus